Κεφάλαιον ζήτα, σελίδα 255, στήχε 1 έως 10, θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου. 1. Όταν δε τελείωσεν όλους τους λόγους αυτούς και γέμισε με αυτούς τα αυτιά του λαού, εμβήκεν από το παιδινό μέρος που ήττο εις την Καπερναού. 2. Ο δούλος δε κάποιου εκατοντάρχου είχε ένα άσχημα στην υγεία του και κινδύνευε να αποθάνει. Και ο δούλος αυτός ή το αγαπητός των εκατόνταρχων Δια την προς πίστην και υπακοήν Τρία Όταν δε ήκουσε περί του Ιησού Ότι ήλθενε στην την Καπερναούμ Του έστειλε μερικούς προεστούς των Ιουδαίων Και τον παρεκάλη να έλθει και να σώσει Από τον μεγάλον κίνδυνο των δούλων του Τέσσερα Αυτοί δε Αφού ήλθαν στον τον Ιησού, τον παρεκάλουν με επιμονή και θερμότητα λέγοντες ότι είναι άξιος αυτος εις τον οποίο θα παράσχει την χάριν αυτήν που ζητεί. 5. Διότι έλεγον η προαιστοί ούτοι. Αγαπά το έθνος μας και την συναγωγήν αυτός διδίων των χρημάτων μας την έκτισε. 6. Πράγματι δε, ο Ιησούς πήγαινε μαζί τους εις το σπίτι του Εκατοντάρχου. Και όταν πλέον δεν ήταν μακράν από το σπίτι έστειλε ο εκατόνταρχος κάποιου φίλους του και του είπε «Κύριε, μη ενοχλείσαι και μη εμβαίνεις στον μεγαλύτερον κόπον του να έλθει στο σπίτι μου, διότι δεν είμαι άξιος για να έμβεις κάτω από την στέγη μου». 7. Δι' αυτό δε και δεν έκρινα τον εαυτόν μου άξιο να έλθω αυτοπροσώπως εις ε. Αλλά υπέ με απλούν λόγον να γίνει αυτό που σου ζητώ και θα ιατρευτεί ασφαλώ ο υπηρέτη μου. 8 διότι και εγώ είμαι άνθρωπος που τίθεμαι υπό τας διαταγάς του ανωτέρου μου και εξαρτώμαι από την εξουσίαν αυτού έχω όμως και εγώ υπό τον εαυτό μου στρατιώτας και λέγω εις αυτόν τον στρατιώτην πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον λέγω ελθέ και έρχεται και στον υπηρέτην μου λέγω κάμε τούτο και το κάνει αφού λοιπόν ο ειδικό μου λόγος εκτελείται αμέσως εάν διατάξεις εσύ που δεν είσαι υπό τα διαταγάς κανενός ανθρώπου αλλά έχεις εξουσίαν και επί των αοράτων δυνάμεων δεν θα γίνει εκείνο που θέλεις 9. όταν να αυτά ο Ιησούς εθαύμασε τον εκατόνταρχον και αφού γύρισε προς το μέρος του πλήθους που τον οικολούθη είπε σας λέγω ότι ούτε εις τον Ισραήλ των εκλεκτών λαών του Θεού δεν έβρον τόση μεγάλη πίστην 10. Και όταν επέστρεψαν στο σπίτι του εκατοντάρχου εκείνη που εστάλησαν από αυτόν για να παρακαλέσουν τον Ιησού, Έβρων τον Δούλον να είναι εν πλήρη υγεία.